Στήχη 53-58 Ο ιησους διδάσκει στη Ναζαρέτ. 53. Και συνέβη όταν ο ιησους ετελείωσε τα παραβολά αυτά, ανεχώρησε από εκεί. 54. Και αφού ήλθενε στην πατρίδα του Ναζαρέτ, εδίδασκε του κατοίκου τη στη συναγωγή των με τόση και δύναμην, ώστε να εκπλήττονται αυτοί και να λέγουν: Από πού ήλθενε τούτον αυτή η σοφία και τα θαύματα. 55. Δεν είναι αυτό ο ιό του Μαραγκού, «Δεν ονομάζεται η μητέρα του Μαριάμ και η αδελφή του Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας». 56. «Και οι αδελφέ του δεν είναι όλε μαζί μας». «Από πού λοιπόν του ήλθαν όλα αυτά». 57. «Και δυσπίστουν εις αυτόν και τον παρικολούθουν με φθόνον και υποψίαν». Ο δε Ιησούς τους είπε «πουθενά αλλού δεν περιφρονείται προφήτης περισσότερον παρά στην πατρίδα του και στους ανθρώπους του σπιτιού του». 58 και δεν έκαμεν εκεί πολλά θαύματα εξαιτία τη των.